Και τώρα να έρθουμε στη συνέχεια των μαθημάτων μας. Και όπως βλέπετε η συνέχεια των μαθημάτων μας δείχνει όλο και καινούργια πράγματα όλο και νέες διαστάσεις στις αναζητήσεις μας και όπως σας το είχα πει από την αρχή στο Λόγο του Θεού δεν θα βρίσκεται ποτέ τέλος γιατί ο Λόγος του Θεού ποτέ δεν εξαντλείται ο Λόγος του Θεού πάντοτε είναι ανεξάντλητος και θα τον βλέπουμε συνεχώς σε κάθε εποχή και σε όλα τα προβλήματα της κάθε εποχής. Θα τον βλέπουμε συνεχώς δραστηριοποιούμενο σε κάθε εποχή, επαναλαμβάνω, και σε κάθε πρόβλημα που αναπείεται και στον κάθε άνθρωπο και στην κάθε κοινωνία, αλλά και στην κάθε εποχή. Και εδώ ακριβώς επαληθεύεται αυτό το οποίο είπε ο ίδιος ο Κύριος ότι Ιησούς Χριστός, με το στόμα του Απαστολου Παύλου το είπε Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Ο Ιησούς Χριστός δεν αλλάζει. Αυτός που ήταν πριν από δυο χρόνια και πριν από 5.000 χρόνια, γιατί και η Αγία Γραφή που διαβάζουμε αυτή ο Ιησούς Χριστός είναι. Και, και πριν από 5.000 χρόνια και πριν από 7.000 χρόνια και πριν από 10.000 χρόνια και πριν από 20.000 χρόνια και πριν από 50.000 χρόνια, είναι ο ίδιος που έχουμε σήμερα το 2003 και θα είναι ο ίδιος αυτός που θα έχουμε και το 2.000 και το 3.000 και το 5.000 και το 15.000. Ο Ιησούς Χριστός δεν αλλάζει. Δυστυχώς τα μυαλά μας αλλάζουν και εκεί είναι το κακό ότι επειδή αλλάζουν τα μυαλά μας καλό είναι να τα συγκρατήσουμε γιατί έχουν πάρα σαλέψει, έχουν πάρα ξεφύγει από τον προορισμό τους νομίζουμε ότι συμβαδίζουν με την πρόοδο αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να καταλάβουμε ότι σε πολλά πράγματα αυτό που, νο, που νομίζουμε σαν πρόοδος είναι ο είναι ο είναι αποβλάκωσης είναι ηλυθιώτης είναι ό,τι άλλο μπορείτε να βάλετε είδαμε λοιπόν στο προηγούμενο κήρυγμά μας, ερμηνεύοντας τους δύο στίχους, 21 και 22, είδαμε τι συγγιστά ο λόγος του Κυρίου. Τι μας υπέδειξε. Παιδί μου, λέγει. Παιδί μου. Διότι είπαμε ο Κύριος όσο και αν αμαρτάνουμε όσο και αν απομακρυνόμαστε από κοντά του όσο και αν θέλουμε να ξεφύγουμε από την επιτήρησή του όσο και αν θέλουμε να ανεξαρτητοποιηθούμε ο Κύριος πάντοτε μας θέλει παιδιά του, μας θεωρεί παιδιά του και μας ενδιαφέρεται σαν παιδιά του Τώρα πριν φύγω από το σπίτι εδιάβαδα το άλλο βιβλίο του Σολομόντα που έχει γραμμένο έχει Ασμάτων, έχει γράψει τον εκκλησιαστή, έχει γράψει 4 βιβλία στην παλαιά Διαθήκη. Έχει γράψει τι παροιμίε του Σολομόντα, έχει γράψει τη Σοφία του Σολομόντα, έχει γράψει το Άσμα των Ασμάτων, έχει γράψει τον Εκκλησιαστή, έχει γράψει 4 βιβλία. Και διάβαζα λοιπόν τη Σοφία του Σολομόντα. Εκεί λοιπόν λέει στη Σοφία του Σολομόντα, λέει σε ένα κεφάλαιο το πόσο λέει ο Κύριος τι έκανε ο Θεός για εκείνους τους Ισραηλίτες το περιγράφει αν θυμάμαι καλά το περιγράφει στο 14ο, στο 15ο, στο 16ο κεφάλαιο άμα έχετε την Παλαιά Διαθήκη να πάτε να το διαβάσετε και λέει εκεί ο Θεό λέει παρότι οι Ισραηλίτες τον παρεπίκραναν παρότι οι Ισραηλίτες Σχεδόν ποτέ δεν τον είχαν ικανοποιήσει, ήταν πάντοτε όπως θυμάστε ο ατίθασος και σκληροτράχυλος και ανυποχώρητος λαός, ο λαός εκείνος ο οποίος βλαστιμούσε τον θεόν και με τις πράξεις του και με τα λόγια του, αυτός ο λαός ο οποίος λίγο πριν ο Θεός τους δόση το μοσαϊκό νόμο θυμάστε έφτιαξαν το χρυσό μοσχάρι και τον αρνήθηκαν επισήμω. Και περιέγραφε εκεί ο σοφός Σολομών πόσα πράγματα έκανε ο Κύριος για αυτό το λαό, η σοφία του Θεού. Πόσο ενδιαφέρθηκε για αυτά τα παιδιά του, για αυτό το λαό του. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αυτή η λέξη που λέει εδώ, η αίμου, αυτή η λέξη αγαπητοί μου πρέπει να μας συγκινεί ιδιαίτερος, Διότι δεν είναι μόνο ο Ισραητικός λαός ο οποίος αμάρτησε ενώπιον του Θεού. Εμείς είμαστε καλύτεροι. Εμείς, λεγίзτε τα χάλια μας, και παπάδες και δεσποτάδες, και λαός χριστιανικός λαός είμαστε εμείς άξινα να λεγόμαστε χριστιανικός λαός, είμαστε άξιοι να λεγόμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί με τη διαγωγή που ζούμε, με τις διαγωγή που πολιτευόμαστε Είμαστε άξιοι να λεγόμαστε χριστιανοί τόση πορνεία, τόση μηχεία τόση βρωμιά, τόσες βλαστήμιες, τόσες βρισχές, τόσες εσχρολογίες, τόση άρνηση. Εγκαταλείψαμε τον Θεό, φύγαμε από την Εκκλησία, εκτρώσεις, αμβλώσεις, δεν έχουμε αφήσει τίποτα όρθιο. Τίποτα όρθιο. Και όμως βλέπετε ότι ο Κύριος μας θεωρεί παιδιά Του. Και βλέπετε αν έχετε ο Κύριος ακόμα να του λες, ημών, ο εν να του μιλάς και να του λες «Πατέρα». Βεβαίως εμείς, τι να σας πω, εγώ έτσι νομίζω, έτσι αισθάνομαι, ότι πρέπει να τρεπόμαστε όταν του λέμε «Πάτερ μόνο. Πρέπει να τρεπόμαστε, να κρύβουμε τα μούτρα μας. Πρέπει να μας πιάνουν δάκρυα, πρέπει, πρέπει να νιώθουμε τύψεις, τύψεις, συνειδησιακές τύψεις, αλλά δυστυχώ, Συγχωρέστε μου για τη φράση, έχουμε γίνει τόσο τομάρια έχουμε γίνει που δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Εκεί αισχρολογούμε, εκεί βομολογούμε, εκεί βλαστημάμε, εκεί πορνεύουμε, αλλά το πάτε ημών, πάτε ημών. Και βλέπετε ο κύριο το ανέχεται. Γιατί έχει αγάπη. Γιατί περιμένει ο Κύριος. Περιμένει, πα και γυρίσουμε. Περμένει μπας και μετανοήσουμε Περμένει μπας και καταλάβουμε Μπας και συναισθανθούμε Αλλά πού εμείς Πού εμείς να νιώσουμε Αυτή την αγάπη που έχει ο Κύριος για μας Παιδί μου λοιπόν Παιδί μου Ο Κύριος ομιλεί Παιδί μου παιδί μου, Μας δείχνει όλη του την αγάπη Μη παραρυείς Πρόσεξε λέει Μη παρασυρθείς παιδάκι μου μη παρασυρθείς από τι να παρασυρθώ εμένα ρωτάτε από τι να παρασυρθείς για πήγαινε να δεις από τι παρασύρεται ο κόσμος για ρωτά γύρω σου για πιάσε τις πόρτες μία μία και έμπα μέσα και ρώτα εσύ που καπνίζεις γιατί καπνίζεις κάποιος του το μαθε. εσύ η κυρία η γυναίκα που δεν τρέπεσε και κάθεσε και καπνίζεις που τόμαθες Παρασύρθηκε, κάποια φιλενάδα τις τόπε Εσύ η κοπέλα, η νέα που ξεγυμνώνεσαι ποιος στομάτε; Γιατί πριν από 20 χρόνια, 25 χρόνια, 30 χρόνια δεν υπήρχε αυτό το ξεγύμνομα Κάποιος τη στόμαθε, κάποιος την παρέσυρε Κάποιος την παρέσυρε, κάποιος την τύπλωσε, κάποιος τη στράβωσε Κάποιος τη τράγωσε. «Παιδί μου, μην παρασυρθείς», λέει ο Κύριος. Και αυτό είναι δίδαγμα για κάθε εποχή, αδελφοί μου. Είναι δίδαγμα και για κάθε εποχή, και για κάθε άνθρωπο, και για κάθε κοινωνία. Γιατί βλέπετε δυστυχώ, ο κόσμος παρασύρεται. Παρασύρεται, ξέρετε πώς. Όπως παρασύρθηκε τότε ο Ιουδαϊκός λαό και τον Κύριο. Ο ιδαϊκός λαός δεν είχε λόγους να σταυρώσει τον Κύριο Ήταν ευεργετημένος από τον Θεό Αλλά βλέπετε παρασύρθηκε Παρασύρθηκε από τις φωνές των γραμματέων και των φαρισαίων Παρασύρθηκε από τις απειλές του, Παρασύρθηκε από τα λόγια τους Παρασύρθηκε από τη συμπεριφορά τους Το ίδιο και εμείς σήμερα παρασυρώμαστε Τι κάνει μια, τι κάνει άλλη, πώς μιλάει γιατί εκείνη διπλοπαντρεύτηκε, γιατί τριπλοπαντρεύτηκε, θα διπλοπαντρευτώ κι εγώ, θα τριπλοπαντρευτώ κι εγώ. Γιατί εκείνη κάνει εκτρώσει, θα τις κάνω κι εγώ τις εκτρώσεις. Και το πήραμε τώρα πλέον σκηνή κορδόνι και έχουμε καταντήσει σε αυτό το χάλι. Και βλέπεις ξεκινάει το αρσενικό και ξεκινάει το θηλυκό να φτιάξουν οικογένεια. Και άκουγα προχτές ένα θηλυκό 17 χρονών, 18, δεν ξέρω πόσο ήταν. Και λέει, Πού λέει η μάνα του, θα παντρευτεί, θα φτιάξει οικογένεια. Και άμα παντρευτώ, και εδώ τι δεν μου κάνει, τον αμώρησα, τον έδιωξα. Έδιωξες. Κάπου το μαθέ αυτό. Κάπου το άκουσε αυτό. Κάποιο το παρέσυρε αυτό το κορίτσι. Κάποιο την παρέσυρε. Σε αυτή την οτροπία. Γι' αυτό, Θυμάστε τι σα είχα πει κάποτε Τρεις είναι οι μεγάλοι εχθροί του ανθρώπου Τρεις Τρεις, Τρεις. Πρώτος εχθρός μας είναι ο εαυτός μας Ο διαστραμένος και βρωμερός εαυτός μας Που δεν ξέρει τι θέλει και δεν ξέρει τι ζητάει Δεύτερος εχθρό είναι ο κόσμος Ο κόσμος, ο βρωμερός και ο τρισάθλιος Γι' αυτό σας είπα κλείσου μέσα άσε τις πιλενάδες, άσε τους φίλους, άσε τις γυροβολιές, τις γυροβολιές, τις πόρτες, άστα. τα κάτσε μόνοι σου μέσα στο σπίτι σου πάρε βιβλιαράκια χριστιανικά, πάρε βίους Αγίων, πάρε χριστιανικά έντυπα, κλείς τη βρώμη και τηλεόραση και κάτσε να διαβάσεις, να ανοίξουν τα, τα μάτια σου, να ανοίξουν και να νιώσεις τι σημαίνει αλήθεια τι θα σε μάθει η γειτόνισσα, τι θα σε μάθει ο γείτονα, τι θα σε μάθουν αυτέ οι κουτσομπόλες που δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να μην αφήνουν τίποτα όρθιο, τι θα σε μάθουνε. Τι θα σε μάθει η βλάστημη, τι θα σε μάθει αυτή που δεν πατάει ποτέ στην εκκλησία, τι θα σε συμβουλέψει. Θα σε συμβουλέψει να πα στην εκκλησία. Αφού δεν πατάει η ίδια στην εκκλησία, πώ θα σε συμβουλέψει να πας στην εκκλησία. Τι θα σε συμβουλέψει, θα σε συμβουλέψει να πει καλό λόγο. Μα αυτή δεν λέει ποτέ καλό λόγο. Πώς θα συμβουλέψει σε συμβουλέψει να έναν καλό λόγο. Θα σε συμβουλέψει μήπως να φτιάξει η οικογένεια μα αφού τη διέλυσε τη δικιά της στην οικογένεια πώς θα φτιάξει τη δικιά σου την οικογένεια. Αλλά δυστυχώς αγαπητοί μου αδελφοί, αυτές τις μεθόδους ακολουθούμε και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πάμε από το κακό στο χειρότερο. Να γιατί ο λόγος του Κυρίου φωνάζει και διαμαρτύρεται, παιδί μου, πρόσεξε, μη παρασυρθείς. Αρκε σου, λέει ο Κύριος, τα λόγια μου. Αρκέ σου σε αυτά τα οποία σε διδάσκω εγώ. Εγώ είμαι η αλήθεια. Δεν χρειάζεται να το διαπραγματευτείς με κανένα αυτό. Και αυτό να το έχετε υπόψη σας, αδερφές μου και αδερφοί μου. Να το έχετε υπόψη σας. Διάβασες κάτι στην Αγία Γραφή. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτον. Αν διαπραγμάτευτε. Yeah. Μιλάει για Αγία Γραφή και Άγγελο Εξουρανού να κατέβει να σου πει «Ξέρει αυτό δεν ισχύει». Φτύστον σταύρο έτων δαίμονα είναι να φύγει. Δεν είναι Άγγελο. Σου μίλησε η Αγία Γραφή. Στο οποίο ο Κύρικα, σα το είπα και προχθέ, καν Άγγελο Εξουρανού σα πει ρήματα διαφορετικά από αυτά που σα λέω εγώ. Γιατί δεν είναι δικά μου αυτά που σα λέω εγώ. Αυτά είναι της Αγία Γραφή λόγια. Φτίστονε, Σταύρος Έτων, είναι δαίμονας. <και>, και πας εσύ και τα πουψομπολεύεις και τα σχολιάζεις και γελάς και δέχεσαι τις ηρωνίες και δέχεσαι τις βομολοχίες εναντίον ιερέων, εναντίον του κλήρου κλπ. <και> Αυτά χωτρικά είπαμε την περασμένη ομιλία μας το περασμένο Σάββατο και επίση είπαμε ότι τι λέει μη παρασυρθείς τήρησε λέει τον νόμο μου λέει ο Κύριος, γιατί γιατί γιατί άκου, η να ζήσει η ψυχή σου για να ζήσει η ψυχή σου τα ακούς να ζήσει η ψυχή σου γιατί εδώ πόσα χρόνια θα ζήσει, ζήσεις πόσα, δεν το ξέρεις Μπορεί και απόψε να πεθάνει και να μην προλάβει να πας ούτως στο σπίτι σου. Δεν το ξέρεις, και εσύ και εγώ. Ή να ζήσει η ψυχή σου, το κορμί σου μην το σκέφτεσαι. Κάποια στιγμή θα φύγει. Εκείνο που σκέψου είναι η ψυχή σου. Τι θα γίνει όταν θα κληθεί σε απολογία από τον Θεό. Θυμάσαι τη λέει η Εκκλησία, ε? και καλή είναι απολογία. Την είναι επί του φοβερού, φοβερού, ξύπνα, ξύπνα, φοβερού, ξέρεις τι φοβερού, φοβερού βήματος του Χριστού. Τρέμεις εδώ τα δικαστήρια, τα κοσμικά, τι είναι αυτά, ανθρωπάκια είναι αυτοί οι δικαστές, ανθρωπάκια είναι. Και άμα σε βάλουν και απειλακή και ισόβια να σε βάλουν και και να σε καταδικάσουν τίποτα, μην τα αυτά, τίποτα δεν γίνεται τρέμει το σου όταν ακούς δικαστήριο ανθρώπινο ε άκου λοιπόν του φοβερού βήματος του Χριστού που δεν υπάρχει εκεί η έννοια εκεί η λέξη πλέον χάνει την έννοιά της τη χάνει Σε σημαίνει φοβερού θα τρέμουν όχι τα γόνατά σου, μόνο θα τρέμουν εκεί θα τρέμουν οι Άγιοι που, είναι, που, που λέμε σήμερα έχουν παρησία στον Θεό τότε όλοι δίκαιοι και άδικοι θα τρέμουν στη φωνή του δικαστήρου πόσο μάλλον εμείς οι κολλασμένοι από τις τόσες αμαρτίες που μας βαρύνουν και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετη για να ζήσει η ψυχή σου, ακούς για να ζήσει η ψυχή σου, όχι το κορμί σου θα μου πεις να μην κοιτάξω το κορμί μου να το κοιτάξει και το κορμί σου αλλά αν κοιτάς μια φορά το κορμί σου θα κοιτάξει χίλιες φορές την ψυχή σου χίλιες φορές αρρώστησες τρέχεις αμέσως στον γιατρό ε λοιπόν το ίδιο κάνα και στην ψυχή σου Μιλιάδες φορές περισσότερο είπες ένα ψέμα ψάξε να βρεις παπά να πας να μα για ένα ψέμα γιατί τι είναι το ψέμα δηλαδή γιατί δεν είναι αμάρτημα εκείνο δεν σε μαγάρισε δεν σε μόλυνε δεν σε έριξε στην κόλαση γιατί ή να ζήσει η ψυχή σου και χάρις ή επισώ τραχύλο θυμάστε τι είπαμε για αυτό το στίχο ε πως φοράει η γυναίκα το μεταγιόν πως φοράει το κολιέ και σηκώνει το λαιμό της στο κεφάλι της ψηλά για να φαίνεται να διακρίνεται για να δρέψει τα συγχαρητήρια να δρέψει τους απέννους για τα ωραία μαργαριτάρια που έχει απάνω Έλέει ε, εδώ η σοφία του Θεού Αν καμαρώνεις για αυτά τα μπιχλιμπίδια Για αυτές τις πέτρες που θα έρθει κάποια μέρα Ο Κύριος και αυτά θα σβήσουν, θα σβήσουν Θα σβήσουν Να καμαρώνεις για άλλες, για άλλα περιδέραια Για άλλες αρετές να καμαρώνεις Για αυτά που θαυμάζουν οι άγγελοι του ουρανού Για αυτά που θαυμάζει ο Θεός και ξέρετε ποια είναι τα περιδέραια που θαυμάζει ο Θεός. Να σας τα πω. Τα περιδέραια, ε, ε. Έχω μια γυναικούλα, πνευματική μου θυγατέρα, που έχει 7 παιδιά, 8. 8 παιδιά. 8 παιδιά. Και είναι έγκυος. Και είναι φτωχιά. Το περιδέρεό της ποιο είναι, αυτό που θα δει ο Θεός μεθάβιο και θα την βραβεύσει θα σταθεί ενώπιον του Κυρίου και θα ημπεί Κύριε εδώ εγώ και τα παιδεία άμοι έδωκεν ο Θεός έκτρωση δεν έκανα Θεέ μου. δεν απέφυγα δεν φυλάχτηκα Ήμουν δεκτή σε ό,τι είπες εσύ και σαν περιδέρεο, σαν κολλιέ θα έχει να επιδείξει τα παιδάκια μας Ιδού εγώ και τα παιδεία άμοιο έδωκε ο Θεός εσύ θα μπορείς να το κάνεις αυτό θα μπορείς μη μου πείτε δεν θέλω να μάθω εύχομαι η συνειδησή σας να σας βεβαιώνει ότι θα μπορείς να το πεις αλλά αν δεν σε βεβαιώνει η συνειδησή σου τρέχα, τρέχα, τρέχα για εξομολόγηση τρέχα, τρέχα, τρέχα μη σε βρει θάνατος τρέχα, γιατί ου κείδατε την ημέρα ουδέ την ώρα ενεί ο Υιός του ανθρώπου έρχεται τρέχα να τακτοποιηθείς τρέχα, τρέχα αυτά να τα σφίσεις, να φύγουν από πάνω σου να περιδέρεο το οποίο θαυμάζει ο Θεός να περιδέρεο που θα θαυμάσουν και θα χειροκροτήσουν οι άγγελοι να περιδέρεο μια μάνα με 10 παιδιά μια μάνα με 15 παιδιά ένας πατέρας μια μάνα με 14 παιδιά 15, 14 θυμάστε πως σας είπα ότι τον βρήκα εκεί στο άγιο Όρος 14 παιδιά πα, πα, πα. μου έρθε να πέσω να του φιλήσω τα πόδια του λέω φίλε μου τι να σου πω λέω άρχισε να κλέω. τι να σου πω λέω σε προσκυνώ δεν θέλω να πέσω χάμω γιατί θα προσβάλλω την ιεροσύνη μου ένας παπάς να προσκυνάει ένα λαϊκό αλλά σε προσκυνώ σε προσκυνώ να περιδέρεω; θέλω να φύγει όλο περιδέρεο ξέρεις ποιο ήταν το περιδέρεο που φορούσε ο Μέγας Αντώνιος ο Μέγας Αντώνιος είχε ένα περιδέρεο μεγάλο περιδέρεο με τα, με τα είχε ένα περιδέρεο ποιο ήτανε το περιδάριο είχε κάτι πέτρε επάνω. Πό, πό, κάτι πέτρε. Κάτι πέτρε που άστραφταν. Άστρα τι φλανάκουνε τα ζαφύρια τι φλανάκουνε τα διαμάδια τι φλανάχουν τα πριλάνδια, τι φλανάκουνε τα χρυσάφια και όλε αυτέ οι βρωμιέ. Οι βρωμιές του κόσμου. Να σου πω τι ήταν το περιδάριο του μεγάλου Αδονίου. Ε. Mm. Ήτανε mm. ήταν προσευχέ, ήταν ήταν χαμεκητίες, κοιμότανε χάμα ήτανε, ήτανε ιδρώτες, πνευματικοί ιδρώτες Ήτανε κράτια Αυτά θα έχει να επιδείξει ενώπιον του Κυρίου Θα τους δείτε αυτούς αδερφές μου και αδερφοί μου Θα τους δείτε όλους Όταν θα πάμε σε εκείνο το δικαστήριο θα τους δείτε όλους αυτούς τους Αγίους Να φοράνε περιδέραια Να φοράνε κολλιέ Κολλιέ θα φοράνε εδώ εδώ, Κολλιέ θα φοράνε και πάνω θα βλέπετε τις αρετές τους, θα τις έχουν εδώ, εδώ κρεμασμένες, νιστία, αγρυπνία, προσευχή, χαμεκητία, αγάπη στον Θεό, αγάπη στον πλησίον, πω πω, θα συγκινηθούν οι άγγελοι, θα κλάψει ο ουρανός από συγκίνηση, θα προσκυνήσει αυτούς του ήρωες. Θα σου πω το Περιδέρεο που ο Άγιος Γεώργιος ο Άγιος Δημήτριος η Αγία Παρασκευή, η Αγία Βαρβάρα η Αγία Κατερίνη, θέλω να στα πω να δεις το Περιδέρεο του Αγίου Δημητρίου ένα μαρτύριο ο, τα αίματά του τα αίματά του είναι τα διαμάδια και τα πριλάντια του αυτά για τα οποία θα καυχάτε θα καυχάτε κατά την ημέρα της κρίσεως και να πει Κύριε να, ο δούλος σου να αυτά έκανα στη ζωή μου Για σένα κύριε μου Για σένα Και θα κλαίει ο ουρανός Θα σε αποσυγκίνησε βλέποντας Τους αγώνες του μεγάλου Δημητρίου Και τους αγώνες του Αγίου Γεωργίου Τους αγώνες του μεγάλου Αθανασίου Και όλων αυτών των Αγίων Να τα περιδέραια του. Αυτά είναι τα περιδέραια που λέει εδώ Και χάρις ή επισό τραχύλο Τραχύλο Στο λαιμό, στο λαιμό σου λέει θα κρέμεται Η επισο τραχυλο στο λαιμο σου λεει θα κρεμεται η χάρη του Θεού Εσένα ποιο θα είναι το περιδέρεο σου μεθαύριο Για πέσε μου Το δικό μου το περιδέρεο ποιο θα είναι Ξέρετε Τι να πω Μου έρχεται να κλάψω Γιατί όπως σας το έχω πει Και ντρέφω να το επαναλάβω Γιατί θα νομιστεί ότι ίσως είναι τα πεινολογία, Αλλά δεν είναι τα ποινολογία είναι η της Εγώ δεν έχω τίποτα Τίποτα να επιδείξω στον Θεό Και τρέμω, τρέμω την ώρα του θανάτου Τρέμω την ώρα της κρίσεως Την τρέμω Την τρέμω τη φοβάμαι. Γιατί θα είμαι άφωνο κατεκίνητη την ημέρα. Άφωνο, εναιό, εναιό θα είμαι. Κάνει παρακάτω. Τήρησον, λέει η Εμμυρουλή, έτσι δεν μα είπε. Τήρησον. Γιατί να τηρήσω. Γιατί να τηρήσεις τις εντολές του Θεού, Γιατί, γιατί, άκου λοιπόν. Στο στίχο 23. Ή να πορεύει πεπιθώ, εν ειρήνη πάσα στα σοδού Ο δε πούσου σου πουσου, ου μη προσκόψει. Ο δε πούσου σου μη προσκόψει. Τήρησε, λέει, τον νόμο του κυρίου για να πορεύεσαι εν ειρήνη Πού να πορευθώ εν ειρήνη, πού να πάω εν ειρήνη Πορεύεσαι εν ειρήνη Να σου πω που θα πά. Θα πά στο Η ζωή αυτή τι είναι, μία πορεία είναι η ζωή αυτή Η οποία πορεία άρχισε από την ώρα που με φύτεψε ο Θεός μέσα στην κοιλιά της μάνας μου και σε μένα και σε ένα είναι μια πορεία άρχισε να βάδεις με ένα περπάτημα από εκείνη την ημέρα και βαδίζω και βαδίζω και βαδίζω και βαδίζω και βαδίζω για να φτάσω στην εσκατιά του δρόμου εδώ που λέγεται θάνατος βιολογικός και μετά να φτάσω στη Βασιλεία του Θεού Είναι να πορεύει πεπιθός, Εν ειρήνη Τι λέει εν ειρήνη να πορεύουμε Εν ειρήνη Μάλιστα εν ειρήνη Μάλιστα εν ειρήνη Γιατί ξέρεις γιατί Γιατί άμα Έχεις πέσει σε αμαρτίες Ειρήνη δεν υπάρχει μέσα σου Ρώτησε αυτούς που έχουν μέσα τους αμαρτήματα αξιωμολόγητα για πήγαινε ρώτησέ τους για ρώτησε αυτούς οι οποίοι έχουν μέσα τους βάρη βάρη βάρη βάρη ασήκωτα βάρη για ρώτησε αυτούς οι οποίοι θέλουν να παραμένουν αξιωμολόγητοι μακριά από την εκκλησία ρώτησε τους πως αισθάνεσαι τον βλέπεις πάνε να κοιμηθεί και όλη τη νύχτα στριφογυρίζει σαν το σουβλί Επάνω στο κρεβάτι τους. Τρυφογυρίζει, τρυφογυρίζει, τρυφογυρίζει, τρυφογυρίζει, τρυφογυρίζει, Η ηρεμία δεν έχει. Ήρθε προχτές ένα ζευγάρι στον Άγιο Ανδελ... τον άντρα της δίπλα της. Λέω, γιατί κόρη μου λέω να ξαμολογηθείς μόλις του, να έρθει και ο άντρας. Α, όχι, όχι, όχι παπά, εγώ όχι. Γιατί ρε παιδάκι μου, το λέω εσύ όχ δεν έχεις εσύ αμαρτίας. Όχι, όχι, όχι, όχι παπά, όχι, έφευγε. Βρέλα το, δεν σε κανείς. Βρέλα το να κι και εσύ. Η κοπέλα ήρθε, έκλαψε, έκλαψε, έκλαψε εκεί στην εξομολόγηση. Αυτός μακριά, μακριά. Όταν έφευγε, του λέω, λέω να σου πω κάτι. Του λέω το άντρα να σου πω κάτι. Έχασες, έχασες. Έχασα, ναι, έχασα Ρώτα τη γυναίκα σου να δεις τι έχασες Να δεις τι κέρδισε εκείνη και τι έχασες εσύ Ρώτα τη γυναίκα σου Έχασες φίλε μου Θα θα το κάποια άλλη φορά θαρθώ. Έχασες, έχασες Τον έβλεπες πόσο θορυβημένος ήταν, τον έβλεπες πόσο ταραγμένος. Με την κουβέντα που του είπα, έλα και στην να αυτό έγινε σου και αναφιασμένος. Έψαχνε την πόρτα να φύγει, να φύγει, να φύγει, λαιμόνιο, λαιμόνιο. Μόνο διάολος κάνει έτσι όταν του μιλάς για εξορμολόγηση, του μιλάς για μετάνια; μόνο το σατανάς έκανε έτσι. Αφύγω να φύγω, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. όχι. Όχι εγώ. Εμόνιο. Ή να πορεύει πεπιθός εν ειρήνη. Θα περάσει από αυτή τη ζωή. Αλλά να περάσεις με ειρηνική ψυχούλα. Με ειρηνική ψυχούλα. Ήδη τι λέει εκεί. τι λέει εκεί. Στη Θεία Λειτουργία που ερμηνεύουμε και κάτι στον Αγιο Ανδρέα. Χάνετε σας είπα. Χάνετε. Χάνετε. Χάνετε. Χάνετε. χάνετε ζημιώνεστε. Τι λέει εθές, τι είπαμε, εν ειρήνη του Κυρίου δεϊθόμεν, εν ειρήνη. Ω, πού ειρήνη. Πού είναι αυτή η ειρήνη, πού να αυτή Πά στην Εκκλησία, τι να δεϊθείς τον Κύριο όταν είσαι αξιωμολόγητος, τι να του πει, τι να του πεις. Αφού είσαι ταραχμένος μέσα σου, αφού η ψυχή σου χορεύει ολόκληρη, χορεύει. Η ψυχή σου και η ψυχή μας στην κόλαση από τις αμαρτίες στην κόλαση. Τι ειρήνη να έχει. Τι ειρήγει τι προσευχή να κάνω όταν θα μπούμε στην εκκλησία μου. Τήρησε λέει ο Κύριος τον νόμο μου, αν θέλεις, και όταν τηρείς τον νόμο του Κυρίου, έχει ειρήγει, βαδίζεις πεπιθώς εν ειρήγει. Βαδίζεις έκοντας πεποίθηση ότι βαδίζει επί του ασφαλού Θα ακούς τα κοράκια της αμαρτίας να ουρλιάζουν δίπλα σου, να ουρλιάζουν και θα σε τόσο ειρηνικός και θα λες ουρλιάχτε εσείς εγώ βαδίζω τον δρόμο της σωτηρίας μου, δεν με ενοχλούν οι φωνές δεν με θορυβούν οι φωνές σας δεν με θορυβούν ή να πορεύει πεπιθός εν ηρή ο δε πούσου που μη προσκόψει και το ποδάρι σου λέει δεν πρόκειται να σκοντάψει ποιο πόδι τούτο το πόδι, όχι τούτο το πόδι ε, τούτο το πόδι μπορεί να σκοντάψει και τώρα που θα βγει όξω μπορεί να, πέσεις, να τσακιστείς ποιο ποδάρι, το πνευματικό ποδάρι το ποδάρι αυτό που, βα... που βαδίζει στη βασιλεία του Θεού γιατί σα είπα ο δρόμος η, η, η ζωή μας είναι ένας δρόμος, δρόμος, δρόμος, δρόμος, δρόμος. Βαδίζω, βαδίζω, βαδίζω, βαδίζω. Η ψυχή μου βαδίζει, βαδίζει προς τη σωτηρία. Και τα ποδάρια, τα ψυχικά ποδάρια που έχουμε και βαδίζουν προς τη σωτηρία βρίσκουν πολλές φορέ λιθάρια μπροστά τους και σκοντά στη. Ξέρεις ποια είναι τα λιθάρια αυτά. Ξέρεις ποια είναι η αμαρτίαση. Η αμαρτίαση. Βαδίζεις, βαδίζεις ειρηνικά, ειρηνικά, έρχεται ο διάολος, σου βάζει μια διπλοποδιά. Ψαίμα είναι αυτό, κατάκριση είναι αυτό, κουτσοπολιό είναι αυτό, χάλασμα της μυστίας είναι αυτό, παράληψη της προσευχής είναι αυτό, πλαστήμια είναι αυτό, πρεσιά είναι αυτό, πορνεία είναι αυτό, μυχία είναι αυτό. Λιθάρια, λιθάρια, λιθάρια είναι στον δρόμο μας, έχει στήσει ο διάολος για να διπλωθούμε και να πέσουμε. Κάποτε δεν σας το είπα. Κάποτε λέγει που ο Μέγας Αντώνιος έκανε προσευχή, έκανε προσευχή, έκανε προσευχή, κοιτάει λέει ένα όραμα, ένα όραμα. Ξέρετε τι είδε στο όραμά του, είδε λέει ένα τεράστιο δρόμο, δρόμο που επήγαινε, ξεκίναγε από τη γη και έφτανε στον ουρανό επάνω. Και έβλεπε λέει τους χριστιανούς να βαδίζουν, να βαδίζουν και τα τουμπε. Να διπλώνονται και να πέφτουν, να διπλώνονται και να πέφτουν, να διπλώνονται και να πέφτουν, να διπλώνονται και να πέφτουν. Και λέει Θεέ μου, τι είναι αυτό που βλέπω. Α, λέει ο κύριο, αυτό είναι ο δρόμο που πάει στη βασιλεία του Θεού. Και ο διάδοχο μας έχει στήσει παγίδες. Και οι άνθρωποι βαδίζουν, διπλωνονται και πέφτουν. Πω, και τα δάκρυα, λέει ο Άγιος Αντώνιος, έπλεγε. είχε τι κλαις. Αχ, λέει θέα μου, και τότε λέει ποιο θα σωθεί. Όλοι λέει, κανεί δεν πάει, κανεί δεν μπορεί να περπατήσει, λέει ελεύθερα και άνετα να έρθει κοντά σου. Όλοι διπλωνόμαστε και πέφτουμε. Ποιο θα σωθεί, ποιο θα σωθεί. Α, να το, είδες. Ε, το είδε. Το είδε εδώ τι λέει. Ε. Τίνησον δε, μην βουλήν, και έννοια. Άμα λέει, τη ρίστο νόμο μου, σώθηκε έρχεται το χεράκι του Κυρίου, πά, σε παίρνει, σε παίρνει σε σηκώνει ψηλά και σε περνάει πάνω από τα προβλήματα, πάνω από τις παγίδες του διαόλου, πάνω από τα λιθάρια και σε πάει στη βασιλεία του Θεού. Θα <χω> για αυτό σου λέω, είναι σύγχρονα τα πράγματα αυτά που λέει εδώ. Σύγχρονα είναι ο δε πού σου μη και τον πόντο σου λέει τότε δεν θα σκοντάψει δεν θα πέσει πάνω στα λιθάρια στις αμαρτίες, στις παγίδες που σου έχει ο δαίμονας τι λέει παρακάτω εάν γαρκάθει λέει άφοβοσέσαι εάν δεν κατέβεις ιδέως υπνώσεις τηρείς το νόμο του Κύριου θα τηρείς τηρείς Ήσες εντολές είσαι συνεπής ξομολογήσε, ζεις χριστιανική ζωή συνειδητά όχι έτσι ε, καλός είμαι, άστα τα καλά τα καλάθια άστα άστα τα καλά. Συνειδητά ζει των Χριστών. έχω ενοικούντα, λέει, που λέει ο Κώστα Παύλος, Έχουν ενοικούντα η καρδία που λέει, τον έχω και κατοικεί τον Χριστό μέσα μου εδώ, εδώ στην καρδούλα μου. Άμα λέει τον έχεις εδώ τον Χριστό, τι λέει, <καιχαι> Όταν λέει θα κάθεσαι να ξεκουραστεί, άφοβο εσύ. Άφοβο Τον βλέπει τον αμαρτωλό. Δεν μπορεί να σταθεί, σα το είπα και προηγουμένω. Δεν μπορεί να σταθεί. Στα σώδελα έχει. Εάν γαρκάρει, άφωτο Κάθεσαι. Μην ανησυχείς. Ούτε για τα κομπάρια σου. Ούτε για τα παιδιά σου. Ούτε για το σπίτι σου. Ούτε για τα χωράκια σου. Ούτε για τη γυναίκα σου. Ούτε για τον εαυτό σου. Ούτε, ούτε, ούτε, ούτε. Τα έχει αναλάβει όλα ο κύριος. Όλα. Okay. Όλα τα έχει αναλάβει ο κύριος. Όλα θα σταφέρει στην εντέλεια. Να το, το λέει εδώ. Εάν γαρ κάτι άφοβος έσυ. Μην με ρημνά. Κάτσες. Εάν δεν κατέβεις, ιδέως η γνώσης. τον του κυρίου. Πάμε να κοιμηθείς. Πήγα να κοιμηθείς το βράδυ. Αμά είχες και μια καλή ευσομολόγηση. Καλή, καλή, καλή, καλή. Πεντακάθαρη ευσομολόγηση. Πεντακάθαρη να έχουν φύγει όλα τα πομπόλια που λέει ο μακαρίτης ο δασκαλός μας όλα τα πομπόλια από μέσα να έχουν φύγει πήγαινε να κοιμηθεί να δεις αααααααα πουλάκι είσαι πουλάκι είσαι κοιμάσαι τον ύπνο του δικαίου κοιμάσαι και το ευχαριστιασαι και στον ύπνο σου βλέπεις άγγελους να τριγυρίζουν το, το κρεβάτι σου, αγγέλους εάν δε καθέμπεις ιδέως υπνώσεις θα κοιμάσαι λέει με ευχαρίστηση θα απολαμβάνει τον ύπνο σου δεν θα έχεις ελέγχου συνειδήσεως δεν θα έχεις εφιάλτες να πετάγεσαι στον ύπνο σου και να φωνάζεις και να λες είδα κακό όνειρο αμά με κυνηγάνε φτιάνουν κάνουνε εράνουνε Ά, δεν έχει πέσει ξομολογήτηκες, κοινώνησες έχει ευλογία, χάρη Θεού ο εκεί είναι παράδεισος τι είπε ο Κύριος η βασιλεία του Θεού λέει εντό η μόνες». Που είναι η Βασιλεία του Θεού. Εδώ Σιμών, εδώ μέσα. Μέχρι, εδώ. εδώ είναι η Βασιλεία του Θεού, στην καρδιά σου. Τι ζεις όταν κάνεις μια σωστή εξομολόγηση εκεί, βγαίνεις από την εξομολόγηση και είσαι, πετάς, πετάς. Κάποτε λέει πήγανε σε ένα χωριό, πήγε ένας παππούλης να εξομολογήσει και ήταν κάτι γέροντες οι οποίοι είχαν να εξομολογηθούν χρόνια, χρόνια, χρόνια, πολλά χρόνια. Και όταν λέει, του συγκίνησε η παρουσία του ιεραίους, πήγανε, πήγανε όλοι να ψομολογηθούν, έβγαιναν λέει τα γεροντάκια τα γεροντάκια, με δάκρυα στα μάτια, και φωνάζαν λέει, στον δρόμο. Ξελευθερώθηκα παπούλι ξελευθερώθηκα. Πετάω, πετάω, πετάω. Ξελευθερώθηκα. Γιατί? Γιατί η αμαρτία είναι η μεγαλύτερη φυλακή. Η αμαρτία είναι τα μεγαλύτερα δεσμά. Η αμαρτία είναι τα μεγαλύτερα βαρύδια που σε σπρώχνουν στην κόλαση. Ξελευθερώθηκε. Και ου φοβηθήσει... Τι λέει ο Λόγος του Θεού εις το, το, εμείς καθόμαστε και να ακούμε έτσι. Ενώ θα πρέπει να κλαίμε αδελφοί, θα πρέπει να κλαίμε. Διαβάστε τον Έστρα, τον Έστρα διαβάστε. Διαβάστε τον Έστρα, εδώ τα αγί... παλαιά διαδίκτυα. Παλαιά τον Έστρα, να δείτε τι κάνανε οι, οι Ισραηλίτες, όταν πρωτοακούσαν λέει, το, το λόγο του κυρίου, διαβάσαν την Αγία Γραφή μετά από χρόνια. Που τη βρήκανε, την είχαν χαμένη. Και τη βρήκανε λέει, ψάχνοντας τα ερήπια του ναού, βρήκαν την Αγία Γραφή. Και τους μάζεψε λέει ο Έστρα σε όλου και τους λέει, Ελάτε θα διαβάσει την Αγία Γραφή. Και μαζευτήκαν λέει και στεκόντανε όρχοι, γωνατιστή και κλέγανε κλέγανε διάβαζε ο, ο Έζρας, κλαίγανε, κλαίγανε, κλαίγανε, ακούοντας τον νόμο του Κυρίου. Κλαίγανε τα μάτια τους ποτάμια. Και ού φοβηθείς επελθούσαν, ουδέ ορμάς ασεβών επερχομένας. Είσαι λέει με τον νόμο του Κυρίου, είσαι. Είσαι, είσαι, είσαι, είσαι τηρή του νόμο του κυρίου. Είσαι κοντά του, τον αγαπάς τον κύριο. Τον αγαπάς τηρή τον νόμο του κυρίου. Άκου, λέει. Δεν φοβάσαι πτώση είναι πελθούσα. Δεν πει ο τι κάνει. Αυτούς που δεν μπορεί να τους κάνει αλλιώτικα, τι κάνει, έρχεται και του τρομάζει. Άμα δεν μπορεί να σε ρίξει ο διάβολο, τα να σου κάνει τρομάρε, θα σου κάνει. Τρομάτισε. Έτσι λέει, έκανε στου Αγίου. Επειδή έβλεπε ότι όταν πήγαινε στην προσευχή να του τρομάξει, δεν καταλαβαίνανε. Αυτή ήταν κολλημένο το μυαλό του στην προσευχή. Επήγαινε να του ρίξει την πορνεία, σταυρόναν το μυαλό του, σταυρόναν την καρδιά του, έφευγε. Δεν μπορούσε να σταθεί ο διάλογο. Επήγαινε να του ρίξει στη φυλαργυρία, δεν υπήρχε περίπτωση. Τι έκανε. Παρουσιαζόταν λέει μπροστά του σαν λιοντάρι. Και τρομάζαν οι άνθρωποι. Όταν βλέπει ένα λιοντάρι. Να έρχεται πάνω σου, τρόμαζες, τρομάζες. Και το καταλάβανε. Και μόλι το σταυρό εξαφανιζόταν. Παρουσιαζόταν σαν Αρκούδα, παρουσιαζόταν σαν Τίγρη, επήγαινε, του έβαζε φωτιά. Ο διάδοχος, κάνει τέτοια, κάνει τέτοια αυτό. Του έβαζε φωτιά στο κελί του, του το έκανε. Δεν πειράζει, πάμε αλλού. Μπα και είχαν τι περιουσίε, μπα και είχαν τα, τα πολλά τα ρούχα που τα καίγανε και θα τα χάνανε. Λέστε είχαν κανένα την πολλή περιουσία Δεν έβγανε Γι' αυτό λέει εδώ Ου φοβηθείς οι πτώοι συνεπελθούσαν Θα σε τρομάξει ο διάολος Θα πει να σου κάνει νούμερα ο διάολος Αλλά εσύ μη φοβάσαι Μη φοβάσαι Δεν μη μπορεί να σου κάνει τίποτα Τίποτα δεν μπορεί να σου κάνει Του δε ορμάς ασεβών επερχομένας ούτε λέει να φοβάσαι όταν ακούς γύρω σου ότι οι κακοί άνθρωποι έρχονται να σου στήσουν παγίδες. Μη φοβάσαι, θυμάστε τι σας είπα για εκείνο των Αμερικάνων που γνώρισα, θυμάστε, θυμάστε τι σας είπα. Ε, το θυμάστε, να το ξαναπώ, να το ξαναπώ. Ε, έχει, έχει μεγάλο, μεγάλη σημασία αυτό, όταν πήγα στην Αμερική, στον Καναδά, στην Καναδά εγνώρισε ένα άνθρωπο ευλογημένο χαριτωμένο άνθρωπο, πραγματικά χάρη Θεού είναι από αυτόν και τι έκανε μου έλεγε λοιπόν κάποια περιστατικά της ζωής του και μου λέει κάποτε Άγιος Άνθρωπο Άγιος Άνθρωπο εγώ τουλάχιστον το είπα σε πολλές και πολλές, πολλές και στον πατέρα μου το είπα, λέω εγώ μόνο με τον κύριε και λέω τον παραβάλλω αυτόν τον άνθρωπο μόνο με τον, με, με τούτερο, μόνο κανέναν άνθρωπο και Κάποτε μου λέει, πάτερ μου λέει κατέβηκα από το λοφορείο, κατέβηκα από το λοφορείο, λέει να πάω στο σπίτι μου βράδυ, νύχτα. Και βλέπω λέει μια συμμορία από κακοπιά στοιχεία, με ανισίδες, με ρόπαλα, με τέτοια, με κυκλώσανε, με κυκλώσανε και ερχόντανε να με με σκοτώσουνε να μην λεστέψουνε. Εκεί δεν το έχουν σε τίποτα, ξέρετε πάει. Σε είδαν εκεί, σε βάλαν στόχο, σε ξεκάμουνε άιντε εσύ να βρει μετά στη και ποιο το έκανε καλά. <κυρίζει> Εγώ λέει δεν ταράκτηκα μου λέει. Δεν ταράκτηκα. Αλλά άρχισα λέει και έκανα προσευχή μέσα. Έκανα προσευχή λέει Θεέ μου, γεννηθεί τον Θεημάσου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέη Σέμι των Αμαρτωλών. Τι έγινε, το θυμάστε, το θυμάστε που Λέει λοιπόν, λέει λοιπόν εκείνη την ώρα που είχαν προσευχεί ενώ τον είχαν κυκλώσει, είχαν σηκώσει τα ρόπαλα έτοιμοι να τον να τον γλυτζάρουνε εκείνη την ώρα δεν τον χάσανε από τα μάτια του, ξαφανίστηκε. Εγώ μου λέει τους έβλεπα. Ήταν γύρω μόνοι τους έβλεπα. Καμιά δεκαετία. Αυτοί λέει με χάσανε, δεν με βλέπαν. Λέει πούνε τους, πούνε τους, πούνε τους αρχίσαν να ξεκολοκοπιώνται μεταξύ τους λέει, βαριώντανε μεταξύ τους αλλά εμένα με και κάποια στιγμή όταν απογοητεύτηκαν λέει και φύγανε Έχω συνέχισε το δρόμο μου και πήγα στο σπιτάκι Είδε τι λέει εδώ Τα Ουδέ ορμάς ασεβών επερχομένας Σε βάλαν στο στόχαστρο η ασεβής. Σε βάλαν στο στόχαστρο Έρχονται να σου κάνουν κακό Άστος Βλέπει Βλέπει δεν βλέπει Βλέπει το πιστεύεις, ε, πίστεψε το λοιπόν, πίστεψε το, έχει, απάνω βλέπεις. πίστεψε το, έχει εκείνος, θα σε προστατεύει. μη φοβάσεις. Mm. Είδατε τι λέει εκεί ο Δαβίδ, «Ηνατί εφρίαξαν έθνη και αλλαΐε μελέτησαν κενά». Γιατί λέει τρίζουν τα δόντια τους γύρω, λέει όλοι, εφρίαξαν αυτό σημαίνει, τρίζουν τα δόντια τους γύρω, λέει. κοίτα να με φάνε, να μελιτζάρουνε, mm. κοίτα να με Αναστα Κύριε! σώσον με ο Θεός μου! Σήκα πάνω. Και θα σηκωθεί ο Κύριος. Και θα σε υπερασπιστεί ο Κύριος. Γιατί ο Κύριος δεν λέει ψέματα. Άκου λέει και το δικαιολογεί παρακάτω. Ο γαρ Κύριος έστε επί πασόν οδόν Σου και ρίσει σον πόδα ή να βήσω αλευτής. ε; δεν τα καταλάβατε αυτά δεν το καταλάβατε, Δεν το εξηγήσουμε λοιπόν μη φοβάσαι λέει γιατί γιατί ο Κύριος άμα είσαι εσύ καλός και τηρείς στον νόμο του Κυρίου ο Κύριος είναι λέει δίπλα σου σε κάθε σου βήμα συμβαδίζει ο Κύριος συμβαδίζει μαζί σου ο γαρ Κύριος Έστε επιπασών οδόν σου. Κοντά σε κάθε δρόμο που βαδίζεις είναι δίπλα σου. Δίπλα σου. Δεν πρόκειται να σε αφήσει και διάολο. πόδα και θα σου σταθεροποιεί το ποδάρι σου. Δεν πρόκειται να σε διπλώσει ο διάολος Τα πιστεύετε ρε, που σα λέω. Τα πιστεύετε. Δεν τα πιστεύετε. Με κοιτάτε σαν χαζί μου κοιτάτε. Δεν τα πιστεύετε. Πιστέψτε τα, μωρέ. Πιστέψτε τα. Πιστέψε τα. Και βαδίστε σύμφωνα με τις εντολές του Κυρίου. Και εσείς και εγώ. Να βαδίσουμε σύμφωνα με τις εντολές του Κυρίου. Και μη φοβάσαι. Μη βάζεις το μυαλό σου μπροστά από τον ώμο του Κυρίου. Το μυαλό σου να ακολουθεί τον Κύριο. Και άμα τον ακολουθεί, σώθηκε. Άμα το βάλεις μπροστά και πας πυλά, αλλά όσο και ο κύριος πάει αργά, εκεί θα τα όντρος. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αχ, καλή νύχτα.